σαν να ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Μουσική γεια σας, γεια σας, καλώς ήρθατε, καλή χρονιά σε όλους. Δεύτερα, 3 Ιανουαρίου 2022, το συνηθίσατε ή ακόμα. Από εδώ και πάνω πεινασμένη μου καρδιά με χαρά και δάκρυα σε χωτέ. Από εδώ και πάνω ρωτάω, Άλλο πιαν τη ζητώ που πάω και ποιο Από εδώ και πάνω στα μάτια τη Από εδώ και πάνω δε φοβάμαι. Από και πάνω, Από εδώ και Από εδώ και πάνω. Είπα να ξεκινήσω με Γιάννη Αγγελάκα και τους επισκέπτες ε, Όχι μόνο γιατί αυτό το τραγούδι μπορεί, μπορεί κάπως έζει να, να, να σηματοδοτήσει την αρχή μιας καινούργια περίοδου Ξέρω εγώ από εδώ και πάνω να τα δούμε λίγο διαφορετικά Με αφορμή ενδεχομένως την αλλαγή του χρόνου Μ, Δεν ξέρω αν φτάνει ε, Έχω και άλλο λόγο ότι ο Αγγελάκας είπε τις δύο αυτές μαγικές λεξούλες Ντρέπομαι και λυπάμαι για το σοου με το Ρούβα το show του Μπακωγιάννη, στο βιτό. το ναι, ζητώ, πάω, και νάμει, Από εδώ και πάνω. Σταματώ τι Από εδώ και πάνω. Από και πάνω. Από εδώ και Από και Από εδώ και πάνω δεν ξέρω τι άλλο έχει. Τι νομίζετε εσεί, Πού μπορεί να φτάσει παραπέρα. Εγώ σα άφησα μια εβδομάδα. Με πόσο ήταν εκεί, 7, 6,5 χιλιάδες κρούσματα και φτάσαμε μέχρι τα 40 ζωή να έχουμε, που, με τρόπος του λέγει ζωή να έχουμε. Ε, δεν ξέρω πηγαίνει πιο πολύ, όταν ήμασταν στα 6, 7 σας έλεγα έφτασε στο Θεό το κοντέρ. Τώρα στα 40.000 που έχει πάει, που είναι, μάλλον τίθεται ένα ζήτημα για το που είναι ο Θεός, μάλλον είναι πιο ψηλά ακόμα, δεν ξέρω. Από εδώ και πάνω δεν ξέρω αν είναι μια αφορμή, μια καλή ευκαιρία να τα βάλουμε κάτω και να συζητήσουμε, να δούμε τι μπορείς να κάνεις την καινούργια χρονιά, τι σου ξημερώνει, τι διαφορετικούς τρόπους μπορείς να βρεις να αντιδράσεις ε, ως πολίτης, ως λαός, ε, μεγάλη λέξη, ο λαός. Δεν ξέρω, δεν ξέρω αν ο αναστοχασμός με την αφορμή της αλλαγή του χρόνου μπορεί να βγάλει κάπου, μπορεί να ξαναβάλει κάτω τις αρχές μας, τις ιδέες μας τα, τους τρόπους μας να τους ξαναδούμε ε, το ζήτημα είναι ότι η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει και πολύ Ίσως θα είναι να το πιστέψεις, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ε, αν οπωσδήποτε πρέπει να βρεις κάτι θετικό για να ξεκινήσεις την πρώτη εκπομπή του καινούριου χρόνου, σε αυτό που ζούμε, ε, είναι μια αντίδραση που την βλέπω πια να υπάρχει στο, στον αέρα, στον περίγυρό μου τουλάχιστον ή στην, στην κοινωνία, αν μπορώ να την ερμηνεύσω. Ε, αυτό, αυτή η φιέστα καταρχάς του Μπακογιάννη από εκεί, ξε, από εκεί τελειώσαμε αν θυμάστε Την τελευταία εκπομπή Την παραμονή των Χριστουγέννων Με τη φιέστα του Μπακογιάννη ε, Είχα την χαρά να ασχοληθώ Δεν έχει ρίξει το δικό μου facebook Και το δικό μου twitter Κανένας από τους χειριστέ του ε, Έριξαν του κραουνάκι έριξαν του Χριστόφορου Ζαραλίκου, διότι δεν ανέχονται βομολοχίες και κριτική γενικά. Και καλά ο Κραουνάκης έβριζε, ο Ζαραλίκος δεν έβριζε για τον δήμαρχο της καρδιάς μας. Ε, βλέπω όμως μία αντίδραση ακόμα και από αυτό, αν θέλετε, από, ακόμα και από την ταραχή του συστήματος όλου αυτού. Έχω να σας πω δύο πράγματα γενικά για τα του Facebook και του Twitter, μια που μπήκαμε με τέτοια... Επικαιρότητα στην καινούργια χρονιά Όμως η ταραχή του συστήματος αυτού Για την απίστευτη Σε τηλεοπτική μετάδοση Πανελληνίας εμβελίας ε, Πανελληνίας εμβελίας Εμβέλιας ε, Αρπαχτής Την πρώτη αρπακτή του χρόνου Την είδαμε live στις οθόνες μας Με αυτή την πρώτη αρπακτή κάναμε Ελάτε τώρα παραδεχτείτε το έστω από περιέργεια Λίγο το γυρίσατε να δείτε Το ρουβά με το κόκκινο σακάκι ε, ότι υπάρχει μια αντίδραση επί αυτού ότι ακόμα και αν δεν ακυρώθηκε το προφίλ του ε, κυρίου Μπακογιάννη τσαλακώθηκε έχω μια αίσθηση ότι είναι μια μικρή νίκη, αν θέλετε οπωσδήποτε να δω κάτι αισιόδοξο σε αυτή την κατάσταση που ζούμε. Ακούτε πίσω σελίδες, είναι οι πρώτες πίσω σελίδες του χρόνου. Είμαι ο Μάριο Διονέλη. στο πίσωσελίδες.gr μπορείτε να βρείτε και εμένα και τις παλαιότερες εκπομπές και να ξαναπιάσουμε το νήμα με τα μηνύματά σας, με τις δικέ σας παρατηρήσεις για όλα όσα ζούμε. Στο αισιόδοξο κομμάτι τη εκπομπής παραμένω, πέρα από τα του Μπακογιάννη, πέρα από τα της για τα γελία πράγματα του Μπακογιάννη, ε, σας είπα, οι δύο λέξεις του Αγγελάκα, το ντρέπομαι και λυπάμαι, νομίζω δεν χρειάζονταν τίποτα άλλο. Δεν χρειάζονταν τίποτα άλλο να υποθεί για αυτή την υπόθεση. Ακριβώς αυτό είναι. Ντροπή και λύπη για την κατάδια αυτής εδώ της χώρας και της πρωτεύουσάς της, ιδιαιτέρως. Ε, αν πρέπει να μείνεις οπωσδήποτε στο αισιόδοξο κομμάτι, της, τουλάχιστον στην αρχή της εκπομπή. Ε, έχω να σας πω ότι οι αριθμοί έστω και αν είναι μεγάλοι σε ό,τι αφορά τα κρούσματα, δείχνουν, δείχνουν και ελπίζω να μην βγω ψεύτης. ή μάλλον να σας το πω αλλιώ. Χαίρομαι που διαψεύστηκα σε ό,τι αφορά τον αριθμό των θανάτων και αυτό είναι ίσως ένα-ένα θετικό αν μπορείς να βρεις μια αχτίδα αισιοδοξία σε όλο αυτό το πράγμα. Θέλω να πω ότι ενώ τα κρούσματα έχουν φτάσει στις 40.000 φαίνεται ότι οι διασωληνώσεις, οι άνθρωποι που βρίσκονται στο νοσοκομείο σε δύσκολη κατάσταση και ο αριθμός των νεκρών οι άνθρωποι που βρίσκονται διασωληνωμένοι παραμένουν σταθεροί στον αριθμό τους και ο αριθμός των νεκρών φυσικά αυξάνεται αλλά τουλάχιστον αυξάνεται με κάπω πιο αργό ρυθμό. Και αυτό μέσα στο όσο και αν ακούγεται λίγο... Ε, τι να σας πω έτσι λίγο κομικοτραγικό, δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω ε, Έχει μία αισιοδοξία Να σας πω γιατί, διαψεύστηκε εκείνη η πρόβλεψη που έλεγε ότι θα κλείσουμε το 21 με 21.000 νεκρούς Ευτυχώς, ευτυχώς που διαψεύστηκε Και φαίνεται αυτός ο ρυθμός ε, ακούτε από όλους αυτές τις ημέρες, αυτά τα δύο χρόνια της πανδημίας Ακούτε αριθμούς, νούμερα από εδώ, από εκεί, στατιστικές Εμένα με, με κρατά έτσι, σε μια επαφή με τα γεγονότα τουλάχιστον της πανδημίας Τους τελευταίους μήνες αυτός ο ρυθμός, το πόσο, πόσο γρήγορα καπακώνουμε άλλους χίλιους νεκρούς, άλλους χίλιους νεκρούς... γιατί δίνει μία αίσθηση δεκαημέρου, δεκαπενθημέρου... ήταν 20 μέρες κάποτε για να καπακώσεις τους χίλιους νεκρούς... φτάσαμε στις 10 και θυμάστε ότι στις 21 Δεκεμβρίου... όταν περνούσαμε τις 20.000 και όταν ήδη έχει φτάσει ένα δεκαήμερο να κλείνει η χιλιάδα... έλεγα ότι λογικά αφού είναι 21 μέχρι τις 31... Άλλη μία χιλιάδα θα την πατήσουμε. Ευτυχώ, ευτυχώ έχουν περάσει άλλε δύο-τρει μέρε. Τρίτη μέρα σήμερα, και θα την πατήσουμε σήμερα. Θα μου πει τώρα, είναι δυνατόν να είσαι χαρούμενο γι' αυτό. Βλέπω μία μικρή αποκλιμάκωση. Είπα, θα ξεκινήσω όσο γίνεται πιο αισιόδοξα την πρώτη εκπομπή του χρόνου. Ακόμα και αν δεν είναι γενικά αισιόδοξα τα πράγματα, ψάχνοντα, τραβώντα λίγο μία κλωστή, μπορεί να, να βρει ένα θετικό. Το θετικό λοιπόν είναι ότι ο ρυθμό με τον οποίο αυξάνονται οι θάνατοι τις τελευταίες ημέρες είναι χαμηλότερος. Ξέρω ότι με την ίδια λογική μπορεί να πανηγυρίζει και ο Άδωνης, δεν με νοιάζει καθόλου. Δεν με νοιάζει, μιλάμε για ανθρώπινες ζωές που χάνονται με χαμηλότερο ρυθμό και ελπίζω να χαμηλώσει και εντελώ. Αλλά αυτό δείχνει, δείχνει ίσως, ίσως μια αποκλιμάκωση. Ο Άδωνης φυσικά δεν έχει κάνει τίποτα γι' αυτό, γιατί αντίθετα έχει κάνει ό,τι μπορεί, ό,τι περνάει από το χέρι του. Έχει πει του κόσμου τα ψέματα αυτές τις μέρες, αυτή την εβδομάδα που λείψαμε. Ε, αλλά σε κάθε περίπτωση φαίνεται κάπως, κάπως η Όμικρον να είναι μεν σούπερ μεταδοτική, αλλά να μην στέλνει στο νοσοκομείο. Ακούω την κυρία Παγόνη για παράδειγμα. Έτσι να σα δώσω μια-δύο φράσει, μια ένα-δύο στοιχεία αυτών των ημερών που κράτησα: Ότι στα νοσοκομεία αυτή που είναι κατά 90% δεν είναι με τη μετάλλαξη όμικρων, Αυτή που θερίζει αυτέ τι μέρε. Και ότι αυτή την περνούν, όσοι την περνούν, εννοείται ότι έχω φίλου πολύ στενού, πολύ καλού πλέον στην ευρύτερη οικογένεια που είναι με κορονοϊό, νομίζω όλοι έχουμε. Και μάλλον είμαι από τους τυχερούς που δεν έχω ακόμα κολλήσει, δεν ξέρεις για, τις επόμενες, για το επόμενο διάστημα τι γίνεται, αλλά σε κάθε περίπτωση οι νοσηλίε, οι βαριές και οι θάνατοι φαίνεται να είναι πιο ελεγχόμενοι ή σταδιακά να γίνονται πιο ελεγχόμενοι και αυτό είναι κάτι θετικό. Hey, Mambo Italiano, try an enchilada with the fish bacalao, and hey, gumba! I love how you dance but take some of advice by Zano. learn how to mambo if you're gonna. Το καινούριο ζήτημα βεβαίως είναι το «αν θα κλεινίξουν τα σχολεία». Ε, ακούτε την κουβέντα με διπλή ορολογία. Το ένα η μία λέει «αν θα ανοίξουν τα σχολεία όπως πρέπει» και η άλλη λέει «γιατί δεν κλείνουν τα σχολεία». Εννοεί «γιατί δεν κλείνουν τα είδη κλειστά να μείνουν παραπάνω κλειστά». Σε κάθε περίπτωση καταλαβαίνετε τι εννοώ. Η συζήτηση πλέον έχει φτάσει στα χέρια των ειδικών, δηλαδή στην Επιτροπή η οποία εισηγείται στην κυβέρνηση. Ε, ναι, ε, εκείνη την κουβέντα για το αν, αν είναι μπροστά η επιστήμη ή αν είναι μπροστά η πολιτική. Κάποτε λέει ο, ο λέει, Περιμένουμε την Επιτροπή να μα πει τι θα κάνουμε με τα σχολεία. Πριν από λίγο καιρό, ο Άδωνης έλεγε: Ό,τι και να μα πει η Επιτροπή, εμεί τα μαγαζιά δεν θα τα κλείσουμε. Δεν τα κλείσανε τελικά. Σήμερα υποτίθεται είναι η μέρα που θα ξεκινούσαν τα μέτρα που τελικά ξεκίνησαν νωρίτερα, επειδή είδαν ότι δεν του έπαιρνε σε ό,τι αφορά και το θέμα που πλήρωσε φυσικά η μουσική στα νυχτερινά κέντρα. Ε, το αν θα κλείσουν τα σχολεία είναι αντικείμενο συζήτηση, μελέτη όλη αυτή την εβδομάδα. Με αυτό θα πάμε, από ό,τι φαίνεται. Αυτή θα είναι η κεντρική επικαιρότητα. Δεν νομίζω ότι θα μα πουν σήμερα ή αύριο. Μάλλον θα το αφήσουν να περιμένουν λίγο μετά τα μέσα τη εβδομάδα. Πάντως υπάρχουν διαφορετικέ απόψει. Η μία άποψη λέει, βλέπω α πούμε τζανάκι, τον καθηγητή πνευμονολογία, ότι αν τα ανοίξετε τώρα, σε 10 μέρε θα τα κλείσετε και θα τα κλείσετε και για περισσότερο καιρό μάλλον. Ακούω και, και τον κ. Βασιλακόπουλο από την άλλη μεριά που λέει ότι να απλά να εμβολιάσετε όλα τα παιδιά σας και να τα ανοίξουμε κανονικά και δεν τρέχει τίποτα. Η μία μέση λύση αυτή που συζητάνε είναι ε, να ανοίξουν μεν τα σχολεία αλλά να επικαιροποιηθούν τα πρωτόκολλα. Λέτε να καταργήσουν εκείνο το 50% -1 για να κλείσει το τμήμα και να κλείνουν πιο νωρί τα τμήματα. Μακάρι, μακάρι λέω εγώ. Αλλά εκείνο που περισσότερο πρέπει να σε πειράξει Νομίζω, είναι η υποψία που είναι μάλλον βεβαιότητα ότι τελικά την απόφαση ξέρετε ποιο την παίρνει, ούτε οι επιστήμονε ούτε η κυβέρνηση. Την απόφαση την παίρνουν, λέει, μεγάλε εταιρείε οι, οι οποίε θα αναγκαστούν αν κλείσουν τα σχολεία να δώσουν άδειε ειδικού σκοπού. Γιατί δεν έχουν όλη μια γιαγιά, ένα μπαπύ, μια θεία, ένα θείο που να κάθεται να μην κάνει τίποτα για να πάνε τα παιδιά. Και αφού λοιπόν θα αναγκαστούν να δώσουν άδειε ειδικού σκοπού, πάνω ότι θα έχουν μίωση της παραγωγής σε οποιαδήποτε εταιρεία και αν το βάλετε αυτό και άρα μπορούν να επηρεάσουν μέσω μιας συγκεκριμένης πολιτικής και εν πάση περίπτωση θέσης που κατέχουν να επηρεάσουν τις αποφάσεις της κυβέρνησης. Άρα λοιπόν το αν θα κλείσουν ή αν δεν θα κλείσουν τα σχολεία δεν εξαρτάται από, το, από τη μετάδοση του κορονοϊού αυτή καθ' αυτή. Εξαρτάται από το πόσο ισχυρή θα είναι η πίεση αυτών των μεγάλων επιχειρηματιών, των μεγάλων επιχειρήσεων της χώρας, προς την κυβέρνηση για να μην έχουν απώλεια εσόδων. Πώς σου φαίνεται αυτό ως πολιτική για την υγεία, για τη δημόσια υγεία, για την προστασία του, των παιδιών μας, καταρχάς, και του κοινωνικού συνόλου. Σε αυτή την πρώτη εκπομπή του χρόνου, ξέρετε, πρέπει να μαζέψεις λιγάκι, ειδικά αν έχεις κάνει μία εβδομάδα ξεκούραση. Ελπίζω να ξεκουραστήκατε κι εσείς, όσο το επιτρέπουν οι συνθήκες, όσο το, επιτρέπουν, το επιτρέπει και η ίδια η δησιογραφία γύρω μας. Ε, φτάνοντας σήμερα στις 3, τη Δευτέρα, 3 του Γενάρη, σήμερα λέει ξεκινάνε πολλές δίαιτες, να ξέρετε. Αν είστε σε αυτούς που ξεκινάνε, να ξέρετε ότι υπάρχει ε, υπάρχουν ομιοπαθίες γύρω. Είναι η καταλληλότερη μέρα μετά την γιατί και περίπου καραντίνα και χριστουγεννιάτικα εδέσματα και φαγητό και γλυκά και να οι βασιλόπιτα και να τα αυτό κα, καταλαβαίνετε ότι είναι πρόβλημα ήταν πρόβλημα. Οπότε σήμερα Δευτέρα 3 του Γενάρη είναι η καταλληλότερη ίσως μέρα για την αρχή δίαιτας παιδιά. Σας έλεγα όμως ότι σε αυτή την εβδομάδα που πέρασε, που δεν τα λέγαμε, όχι ότι θα προσπαθήσω να κάνω ανασκόπηση, αλλά τουλάχιστον υπάρχουν τέσσερις-πέντε βασικές ειδήσει που θα άξιζε, θα μπορούσαν να είναι κάθε μια, μια ξεχωριστή εκπομπή των πίσω σελίδων. Για παράδειγμα, το ψήφισμα της Εκκλησίας για τον μόσχιαλο. Από όλα τα άλλα που τρέχουν στην επικαιρότητα, η εκκλησία για τον Ηλία Μόσχαλο έβγαλε ανακοίνωση διότι ο Μόσχαλος ανήρτησε μία ασεβή, ε, γελιο, δεν είναι γελιογραφία ακριβώς, ήταν ένα από αυτά τα μέμε, ήταν ο, ο Ιησούς, πάνω στο, τραβούσε το γαϊδουράκι, πάνω στο γαϊδουράκι η Μαρία με μάσκα και του λέει γιατί δεν φοράς μάσκα, λέει δεν πιστεύω στον κορονοϊό και η Μαρία έλεγε «Ε, ναι αλλά ότι έμεινα έγκυος με τον κρίνο το κατάπιεσα μάσιτο ε. Ε αυτό τώρα δεν ήταν, δεν ήταν αποδεκτό από την εκκλησία Σχεδόν τον αφορήσανε Έβγαλαν εκεί ανακοινώσει αυτό Κατά της πίστης πα, τ, τ, τ, τ, Σχεδόν σας λέω τον αφορήσανε Αυτός κράτησε ε, έτσι, ψηλά την σημαία της αξιοπρέπειάς του Και δεν ζήτησε συγνώμη ε, Και έγινε τώρα μετά ο χαμός Μετά βγήκε και ο Άδωνης βγήκε Και ο Μπογδάνος βγήκανε αυτό το, Τι να στα λέω τώρα Τι να στα λέω Τα είδες ίσως αν δεν τα πήρε χαμπάρι όλα αυτά να ξέρει ότι παραλίγο να αφορήσουμε το Μόσιαλο. Κράτα αυτό τέλο πάντων, επειδή η ανάρτηση αυτή ήταν ασεβή και προσέβαλε, λέει, όλο το Χριστεπώνυμο πλήθο, που μην ξεχνά ότι ψηφίζει, κύριε Μόσχια, μου, αυτό είναι τώρα έξω στην Αγγλία, εξού, λέει, εγώ δεν πρόκειται να ξανακατεύω, κάνει ό,τι θέλει, ούτε συγγνώμη, ζήτησε μετά και καλά έκανε ο άνθρωπο. Ε, οι εδώ που καίγονται για τα ψιφαλάκια πήγαν, ποιο θα πρωτοποστηρίξει τη θέση τη Εκκλησία, που σχεδόν αφόρησε τον Επιστήμονα. Ε, σε αυτή την κόντρα παιδιά, σε αυτή τη σχέση εκκλησίας-επιστήμης Δεν χωρά ούτε πλάκα, ούτε χιούμορ, ούτε τίποτα έτσι Εδώ έχουν βγει τα όπλα κανονικά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 και φυσικά ο Άδωνις Γιοργιάδης είδατε όλο εκεί τριγυρίζω ε, στα του Άδωνιδος διότι είναι πρωταγωνιστής παιδιά, ότι και να κάνει πάντα ένα για οποιοδήποτε θέμα για πάσα νόσο και πάσα μαλακία που έλεγε και το ρητό είναι ένα tweet του Άδωνη Γεωργιάδη εκεί να σε συντροφεύσει είτε είναι η ανάρτηση του Μόσχιαλου είτε είναι η υπόθεση με τα self-test με την διαδικασία όλη του testing που μας είπε... Αυτό δεν ήταν tweet, ήταν σε ζωντανή μετάδοση που μα είπε ότι η Ελλάδα έχει τα πιο φθηνά τεστ σε όλη την Ευρώπη. Και γελάει όλη η Ευρώπη προφανώ, διότι κάνει μία γύρα έτσι δεν χρειάζεται ρεπορτάζ καν. Δεν χρειάζεται ρεπορτάζ. Λίγο Google χρειάζεται να δει, ρε παιδί μου, πόσο κάνει εδώ, πόσο κάνει εκεί που είναι δωρεάν, σε ποιε χώρε είναι δωρεάν. Εμά είπε, αν τα, κάνουμε, αν τα αφήσουμε δωρεάν, θα έχουμε καινούριο μνημόνιο. Άκου Άδωνη, επειδή θα έχουμε καινούριο μνημόνιο έτσι κι αλλιώ, μην το ρίχνει τα τεστ. Γιατί τουλάχιστον τα τα πληρώνουμε από την τζεπούλα μα. Woman, please be gone. You stayed here much too long. Don't you wish that you could cry. Don't you wish I would die? See me see our kids, child women. Ο Άντωνης θύμωσε και με τη φίλη μου τη Μαρία την Αναστασοπούλου στο Sky να ξέρετε ότι όταν τον ρωτήσανε ε, εκείνο το τελευταίο μήλι που μας ε, λέγατε Ξέρετε τώρα ότι εντάξει, γενικά οι ερωτήσεις στον Άδωνη Δεν είναι και πάντα οι πιο έτσι, πιεστικές Αλλά κάμια φορά Μπορείς να ρωτήσεις και κάτι Ναι ρε παιδί μου Δηλαδή ε, μα κάποτε μας λέγατε για ένα τελευταίο μήλι Έλεγε ο Πρωθυπουργός Και βγήκε ο Άδωνης Και ξεσπάθωσε παιδιά Και είπε Ότι τι θέλατε να λέγαμε Μαρία Αναστασοπούλου Τι ήθελες να λέγαμε τότε Περιμέναμε τουρισμό τότε. Να σα διαβάσω πολύ καλά. Έκανε ο Πρωθυπουργό και έλεγε για τελευταίο μήλι και μακάρι να το ξαναπεί. Όταν πουλά τουρισμό και είσαι Πρωθυπουργό μια χώρα, πρέπει να πουλά προ τα έξω στου πιθανού σου πελάτε ότι είσαι μια υγειονομικά ασφαλή χώρα. Δηλαδή, ο κακό χαμό να γίνεται. Και τώρα που έχει 40.000 κρούσματα κάθε μέρα, εσύ πρέπει, πρέπει να λε πάντα: Είμαστε στο τελευταίο μήλι, διότι περιμένει τουρίστε. Δεν μπορεί να πεις ότι είναι αυτό. Άσε τώρα, οι τουρίστε είναι βλάχοι, είναι κουτόφραγι. Δεν κοιτάνε τα νούμερα. Εσύ κοιτάνε τον Πρωθυπουργό που λέει Είμαστε στο τελευταίο μήλι. Και τώρα λέει Μακάρι να το ξαναπεί. Είμαστε στο τελευταίο μήλι. Wow, wow. Γιατί πουλά τουρισμό. Δηλαδή, πιο κοινικό, πεθαίνει. Σα έχω πει και σε άλλη εκπομπή. Είναι κοινικά ειλικρινή ο Άδωνη Γεωργιάδης. Δηλαδή, είναι ικανό να σου πει μέσα στα μούτρα: Λέω ψέματα γιατί γουστάρω να βγάλω λεφτά ή ε, γιατί, εν περιπτώσει. Δεν, μπο, δεν έχω άλλο τρόπο, δεν ξέρω κάτι άλλο να κάνω. Και λε: Μα ανάμορφε, ο άνθρωπο είναι ειλικρινή. Κατάλαβε δηλαδή το, το τεκμήριο τη ειλικρίνεια το έχει που να πάρει ευχή. Και τον ακούει και η γιαγιά στο σπίτι και λέει: Άρε, παιδί μου, ο άλλο τουλάχιστον τα λέει έξω από τα δόντια. Είναι ειλικρινή. Σου λέει ότι σε κοροϊδεύω με στα μούτρα και σένα και το κουτόφραγκο ε, τουρίστα. Αλλά λέει στο σπίτι: Ο άλλο λέει: παιδιά, ο άδονη είναι ειλικρινή. Κατάλαβε. Είναι ωραίο το κόλπο αυτό. Ε, πολυπεγμένο θα μου πει πόσες φορές πια θα πιάσει αλλά μέχρι στιγμής πιάνει παιδιά και άμα δεν το πιστεύετε ρίξτε και μια ματιά στις δημοσκοπήσεις. Όταν γυρίσουμε στο δεύτερο μέρος, έχω να σας πω, καταρχάς για την υπόθεση του κλεισίματος λογαριασμών στο Facebook και στο Twitter. Είναι μια συζήτηση που την έχουμε κάνει και πιο παλιά. Νομίζω ότι θέλει λίγο σκαψιματάκι, λίγο πιο βαθιά. Δεύτερον, μέσα στις γιορτές πέθανε ο Κάρολος Παπούλιας και ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση για το αν καλός ή κακός τον κατεβάσαμε το 2008 από τις εξέδρες ε, και για το όχι το 2008, το 2012 από τις εξέδρες των παρελάσεων και έχω να σας πω και για το Don't Look Up την ταινία για την οποία μιλάνε όλοι σε λίγο Tell me I'm too young to understand They say I'm cold, I've cold, up in a dream Well, life will pass me by if I don't open up my eyes But it's fine by me So wake me up when it's over get the chance to travel the world, but I don't have any plans, wish that I could stay forever this young, not afraid to close my eyes, life is a game made for everyone, when love is the prize, so we be are... out. no oh, I was lost So wake Στέρα, μέχρι παρασκευή για μία ώρα τη μέρα, ακούτε πίσω σελίδε. Είμαι ο Μάριο Διονέλη και νομίζω πω οι σημαντικέ ειδήσει είναι γραμμένε στα ψηλά, στι πίσω σελίδε τη επικαιρότητα σε αυτέ που σε κάνουν να αποφασίσει με ποιου πραγματικά είσαι. Σα περιμένω Δευτέρα με Παρασκευή για μία ώρα κάθε μέρα πίσω σελίδε.gr Επίσης ο Σελίδας είμαι ο Μάριος Διονέλης Είναι η πρώτη εκπομπή του χρόνου Δευτέρα και 3 ο Ιανουάριος του 2022 Καλή χρονιά σε όλους Με υπομονή, με δύναμη για όσα είναι μπροστά μας Για όσα τραβάμε σε τούτον εδώ τον τόπο Με την ευχή που τελείωσε και η προηγούμενη χρονιά Να κρατάμε τα λογικά μας Να κρατάμε την αξιοπρέπειά μα Και να παλεύουμε όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά from a head to toe I want the world to know I Κάραλος παπούλια. έφυγε μέσα στις ε, γιορτές ε, ο πρώην Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας η συζήτηση που ξεκίνησε δεν νομίζω ότι περιμένετε από μένα να ακούσετε τα βιογραφικά του κλπ. Ακούστηκαν, υπόθηκαν πάρα πολλά, υπόθηκαν όλα όσα μπορούσαν να υποθούν για τον συγκεκριμένο άνθρωπο εκείνο που ίσως δεν τονίστηκε πολύ δυνατά είναι η απάντηση σε, στην, προσπάθεια, στην προσπάθεια αυτή που γίνεται με κάθε ευκαιρία να απαξιωθεί η κινητοποίηση του λαού την περίοδο των πρώτων μνημονίων, την περίοδο της, του ξεσηκωμού αυτού που ζήσαμε εν πάση περιπτώσει τα προηγούμενα χρόνια με, με κάθε ευκαιρία, με κάθε ευκαιρία όπου μπορεί Ακόμα θυμάστε αυτό ο απίθανος ο Λοβέρδος Τι κάνει αυτή η ψυχή που είναι τώρα ε, Είχε φτάσει να μας πει ότι μέχρι και αυτοί που μπούκαραν στον Τραμπ στο Λευκό Οίκο Ήταν οι ίδιοι με τους αγανακτισμένους τους δικούς μας εδώ ε, Και τώρα πάλι όταν πεθαίνει ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας Εκείνοι ακόμα και στου επικίδιους αν θυμάστε ε, για τον λαϊκισμό είπανε, για την απαξίωση της πολιτικής είπανε, για τους ανθρώπους που βρέθηκαν απέναντί του, απέναντι σε ένα από τα σύμβολα της ε, ε, αντίστασης. Στην Ελλάδα ο Παπούλης ήταν τέτοιο, τον καταγράψετε εσείς τέτοιο. Ε, μισό λεπτό, δεν θέλω να δείξω καθόλου τους ε, τεθνεώντες, θα τους κρίνει ιστορία από εδώ και πέρα. Ε, πρώτα οι άνθρωποι θα τους κρίνουμε και μετά η ιστορία, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι αυτός ο στόχος μου. Ο στόχος μου είναι να απαντήσω αν μπορώ και αν όσο τουλάχιστον κατεβάζει το δικό μου το μυαλό και όσο το λέει η δική μου η καρδούλα για όσο βρέθηκα τότε, για όσους βρεθήκαμε τότε σε αυτές τις κινητοποιήσεις, όχι στη Θεσσαλονίκη, δεν ήμουν εκεί, το επίμαχο, το επίδικο, είναι το 2011, όχι 12, που σας είπα πριν, το 2011 τον Οκτώβριο, στην 28η Οκτωβρίου, οι κινητοποιήσεις των ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη. Κάθε λογή ανθρώπων, εγώ δεν θα βάλω τώρα να χωρίσουμε μεταξύ μας, προφανώς και εσωτερικά οι αγανακτισμένοι, θέλετε να πω μετά ήταν οι αγανακτισμένοι ω κίνημα, αλλά οι άνθρωποι που αντιδρούσαν στα μνημόνια ήταν εκεί στους δρόμους και ήταν στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Και τώρα με αφορμή το θάνατο του παπούλια κινήθηκε μια ολόκληρη μηχανή συκοφάντησης των ανθρώπων αυτών εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ βασικά για να υποθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να λέει συλληπιτήρια για τον Κάρολο Παπούλια, επειδή τότε δεν καταδίκαζε αλλά μάλλον ευνοούσε εκείνους που τον κατέβασαν από την εξέδρα στη Θεσσαλονίκη. Και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να λέει και λυπάμαι να, ό,τι έλεγε και ο, και ο Αγγελάκας ε, για τον Μπακογιάννη και τον Ρουβά. Ε, λυπάμαι, λυπάμαι. Είμαι απογοητευμένος είχε πει. Αυτά ήταν τα λόγια του συγκεκριμένα. Ε, επειδή τον κατέβασαν από την Εξέδρα και διέκοψαν την στρατιωτική παρέλαση στη Θεσσαλονίκη την 28η του 2011. Ακούστε τώρα κάτι πλάκες που μας κάνει η ιστορία, εμάς που μένουμε πίσω, για όσο καιρό ακόμα θα είμαστε εδώ. Πρέπει να απαντήσουμε και για λογαριασμό του ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε τώρα πλάκα που έχει η υπόθεση αυτή. Βγαίνει λοιπόν με αφορμή το θάνατο του Παπούλια η Νέα Δημοκρατία και λέει Όταν οι διαδηλωτέ κατέβαζαν τον πρόεδρο από την παρέλαση, ο ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε τότε, ανοίγουν εισαγωγικά. Για, εδώ ανοίγονται εισαγωγικά, για, μία αυθόρμητη λαϊκή εκδήλωση ιερή αγανάκτησης και οργής αντάξια των καλύτερων αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας για εθνική αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Και τους λέει τώρα η νέα δημοκρατία του ΣΥΡΙΖΑ. Ρε αυτά που λέγατε τότε που κατέβαζαν τον παπούλια από την Εξέδρα, που το βλέπατε ως ιερή αγανάκτηση. Αντίστοιχη των καλύτερων αγωνιστικών μα παραδόσεων ε, για εθνική αξιοπρέπεια, δημοκρατία, δικαιοσύνη κλπ. Εσεί τα επικροτούσατε αυτά που τον κατέβαζαν τότε από την εξέδρα. Τώρα πώ στέλνετε συλληπιτήρια, από κοντά και ο Ανδρουλάκης παιδιά. Ό,τι είπε η Νέα Δημοκρατία, διάλεξε μια άλλη φράση ο Ανδρουλάκης για να μην είμαστε και ακριβώ ίδιοι ε, και είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να λέει συλληπιτήρια, δεν μπορεί να συλληπιτήρει. Να συλληπείτε την, την ελληνική πολιτεία που έχασε έναν πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας, διότι αυτός ενέκρινε το, τη διακοπή της παρέλασης τότε. Ακούστε τι συζητάμε τώρα, έτσι με εν μέσω 40.000 κρουσμάτων γινόταν αυτή η συζήτηση ή λίγο πριν, εν πάση περιπτώσει. Εμείς συζητούσαμε γι' αυτό, για το αν πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ να λέει συλληπιτήρια που τότε... Ε, επιβράβευε, επιδοκίμαζε ε, αν θέλετε και λιγάκι έσπροχνα υπογείως και φανερά τους αγανακτισμένους σε αυτές, τις εκδηλώσεις, ε, σε αυτές τις διαδηλώσεις κατά των μνημονίων που είχαν στόχο και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας αν και όχι προσωπικά αλλά υπήρχε τότε ένα κίνημα που έλεγε ότι αν παρετηθεί ο Πρόεδρος, αν και δεν είναι ακριβώς έτσι τότε θα πηγαίναμε σε εκλογέ και θα λύναμε το πρόβλημά μας από τότε τελικά το λύσαμε το 15 και κάναμε μετά ξέρετε τι ακολούθησε κολοτούμπες, τρίτα μνημόνια κλπ. και έρχεσαι εσύ τώρα εδώ να απαντήσεις σε όλο αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απάντησε ποτέ παιδιά ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα που του την έπεσε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ δεν απάντησε ποτέ επέρασε παιδί μου, εντάξει κάναμε και τον επικίδιο κάναμε αυτό, τον κυδέψαμε τον άνθρωπο Εντάξει, σου λέει, και δεν είπε ποτέ τίποτα. Δεν είπε για παράδειγμα ότι είμαι κάθε λέξη εκείνη της δήλωσής μου που έκανα τότε. Θυμάστε αυτό το είμαι κάθε λέξη το είπε ο Αλέξης για το Σύνταγμα στη Βουλή. Δεν είπε κάτι τέτοιο. Δεν είπε ότι ρε τότε είχαμε δίκιο που ο κόσμος ήταν έξω στους δρόμους. Όχι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν απάντησε επ' αυτό. Πρέπει τώρα να κάτσω να απαντήσω εγώ καταλάβατε. Αυτά είναι τα προβλήματα. Είναι μομφή ότι υπερασπίστηκες τότε τους αγώνες των ανθρώπων που ήταν στο δρόμο. Είναι μομφή να σου την πετάνε στα μούτρα και να σου λένε τι να μας πεις και εσύ τώρα που τότε ήσουν να έτσι ο μπήξε ο δίξε. Γιατί δεν απαντάς με το ΣΥΡΙΖΑ τα έχω τώρα ναι. Γιατί δεν απαντάς ότι πολύ καλά έκανα εσύ και τότε υπερασπίστηκα απαντούσα η, θά, η θέση μου η στάση μου σε μια υπαρκτή δυναμική μέσα στην κοινωνία που τότε διεκδικούσε συγκεκριμένα πράγματα. Ακόμα και αν τα πρόδωσες μετά, εσύ ο ίδιος, ακόμα και αν έκανες κολοτούμπες μετά, γιατί δεν υπερασπίζεσαι την τότε σου στάση. Ιστορικά ρε παιδί μου, πια έχουν περάσει δέκα χρόνια από το, απ το 2011. Δέκα χρόνια έχουν περάσει. Τίποτα παιδιά, μούγκα στη στρούγκα, οικούμουνδούρου. Λοιπόν, δυνατά και καθαρά. Loud and clear. Όσοι ήταν τότε στο δρόμο, όσοι σταμάτησαν την παρέλαση, όσοι κατέβασαν τον παπούλια, όσοι τον έκαναν να λέει απογοητεύτηκα, είμαι απογοητευμένος, ήταν ήδη πολύ περισσότερο απογοητευμένοι, συχωρεμένα μου πρόεδρε, ήταν πολύ περισσότερο απογοητευμένοι και είχαν κάθε δίκιο να έχουν αντιδράσει, να αντιδρούν σε εκείνη την κατάσταση. Ήτανε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας, Κάντε αν δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, ας το πω εγώ. Ήτανε με τη σωστή πλευρά τη ιστορία όσοι διαφώνησαν, όσοι διαμαρτυρήθηκαν, όσοι βρέθηκαν μπροστά τότε στην παρέλαση και στα άρματα μάχη και στι παράτες που κάνατε. Έτσι κι αλλιώ πρέπει να καταργηθούν οι παρελάσει, αλλά αυτό είναι άλλη, άλλου παπά Ευαγγέλιο. Ακριβώ κυριολεκτικά είναι άλλου παπά Ευαγγέλιο. Γιατί μπλέκονται οι πατρίε και η θρησκεία. Ε, αλλά όσοι τότε διαμαρτυρήθηκαν και όσοι σε κατέβασαν και σε απογοήτευσαν. Ήταν στην σωστή πλευρά της ιστορίας Τελεία και Παύλα Και μια ερώτηση έχω Δεν μου λέτε εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ με αυτούς καλά με τη Νέα Δημοκρατία αφορμή ψάχνει το ότι ο Ανδρουλάκης μπήκε σε αυτή την ιστορία και σας κατηγορεί για τότε ε, είναι ο ίδιος Ανδρουλάκης που θέλετε να κάνετε προοδευτική διακυβέρνηση δηλαδή τις αντιδράσεις, τι κινητοποιήσεις των ανθρώπων, του λαού, των εργαζόμενων θα τις θεωρεί μομφή, θα τι θεωρείτε μαζί μομφή στο μέλλον δηλαδή αν ρε παιδί μου από αυτόν περιμένεις να έρθει να σου πει το ok πάμε να διώξουμε τη δεξιά, να συγκυβερνήσουμε μαζί, να κάνουμε κολεγιά, πες το όπως θέλεις ρε παιδί μου, προοδευτική διακυβέρνηση. Αυτό είναι τώρα το, το πρόταγμα, τουλάχιστον από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, με τον ίδιο Ανδρουλάκη που σε κατηγορεί ότι δεν αποδοκίμασες τότε τους ανθρώπους που διαμαρτύρονταν στον δρόμο, με αυτόν τον ίδιο Ανδρουλάκη θα κάνεις προοδευτική διακυβέρνηση. Τώρα θα μου πεις βέβαια δεν απάντησες οπότε μπορεί και να, όντως να αποδοκιμάζεις και να, να μου αφήνεις να μου δείχνεις ή να δείχνεις στην κοινωνία ότι από τότε δεν είσαι ο ίδιος ΣΥΡΙΖΑ οπότε τώρα μπορεί να είσαι και λίγο να μοιάζει πιο πολύ με τον Ανδρουλάκη. Εμένα όμως δεν μ' αρέσουν αυτά, να ξέρεις. Θα μου πεις τι σε νοιάζει άμα αρέσουν εμένα, σωστό και αυτό. Εγώ, παιδιά, αν και δεν το συνηθίζω, εδώ τώρα έτσι, για την αλητία για την αλητία θα διαβάσω ξανά και θα υπερασπιστώ μέχρι τελευταίας ραδιοφωνικής ρανίδας την ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ, το 2011. Ακριβώς αυτό είναι, ακριβώς αυτό. Εκείνες οι εκδηλώσεις, εκείνες οι διαμαρτυρίες ήταν μια αυθόρμητη λαϊκή εκδήλωση ιερή αγανάκτηση και οργής Αντάξια των καλύτερων αγωνιστικών παραδόσεων του λαού μας για εθνική αξιοπρέπεια, κοινωνική δικαιοσύνη και δημοκρατία. Τα λέγατε πάρα πολύ ωραία τότε, σύντροφοι. Πάρα πολύ ωραία. Κλείνω τα εισαγωγικά. Υπογράφω μέχρι κεραίας. Αλλάζω θέμα. Facebook και Twitter. Αφορμή ο Μπακογιάννης. Ο Σταμάτης Κραουνάκης έγραψε ένα πηματάκι, δημαρχέσω, δημαρχέσω, έλα κάτσε λίγο να σε χέσω και κάτι τέτοια έλεγε. Ναι, ναι, άθυρός και αυτό. Εντάξει. Το Facebook έκρινε ότι τέτοια πράγματα δεν χωράνε. Τα έλεγε για τον Κώστα Μπακογιάννη φυσικά, το δήμαρχο τη Αθήνας. Το Facebook λοιπόν έκρινε ότι δεν του αρέσουν τέτοια πράγματα και χρακ... Μαύρο στον λογαριασμό του Σταμάτι κράουνάκι. Μετά ο Χριστόφορος Ζαραλίκος Τον οποίο του την η Μπράβη θυμάστε του Μαρινάκη με τη Σάσα και Άστα να πάνε Έχουμε ζήσει και αν έχουμε ζήσει ε, Έγραψε στο Twitter κάτι για τον Κώστα Μπακογιάννη Όχι βρισκές Έγραψε ότι εδώ πέρα ρε παιδί μου μια λαμόγια πως το λένε αυτό και λοιπά. Ούτε αυτό του άρεσε Ούτε αυτό του άρεσε, του Twitter, χράκ, κάτω και ο λογαριασμός του Χριστόφορου Ζαραλίκου. Να θυμώσει, την έχουμε ξανακάνει αυτή την κουβέντα, θυμάστε, επί Έλενας Ακρίτα, επί Κουφοντίνα, επί την ιστορία, επί, επί των ημερών που συζητούσαμε την ιστορία για τα δικαιώματα του κρατουμένου Δημήτρη Κουφοντίνα, άσχετα από το αν κάποιοι θέλαν οπωσδήποτε να το ταυτίσουν, με το τι αν υπερασπίζεσαι τα δικαιώματα ενός κρατουμένου οπωσδήποτε υπερασπίζεσαι και τις πράξεις του και τα έργα του και τότε κάναμε μια μεγάλη συζήτηση και ένα τεράστιο καυγά επί της ουσίας και τότε το facebook και το twitter αλλά κυρίως το facebook είχαν παίξει καταλητικό ρόλο να κόβουν οτιδήποτε είχε να κάνει με τον Κουφοντίνα ακόμα και ανθρώπους οι οποίοι είχαν χιλιάδες followers σε όλο αυτό, σε όλο αυτό υπάρχει μία παράμετρος που νομίζω ότι ξεχνάμε. Ξεχνάμε ότι αυτά τα δύο μέσα, και το Facebook και το Twitter, και εδώ που τα λέμε και όλο το υπόλοιπο σύμπαν των social media, ανήκουν σε κάποιους ιδιοκτήτες. Ε, μοιάζει να ξεχνάμε λιγάκι, ότι ζούμε σε έναν υπέροχο καπιταλιστικό κόσμο. Μιλάμε για μία, πώς να το πω, έχει μία ωραία λέξη ο Βαρουφάκης λέει, «τεχνοφεουδαρχία». Στην ουσία είναι φεουδάρχε που χρησιμοποιούν τι προσωπικέ σου στιγμέ στο Facebook. Δηλαδή, όταν γράφει καλημέρα, κόσμε, κάποιο βγάζει λεφτά από αυτό. Για το ότι εσύ ανεβάζει και λες καλημέρα σα. Καλημέρα, ωραία μοπουλάκια. Κάποιο βγάζει λεφτά από αυτό. Ή λες τι ωραία που πέρασε χθε. Ή ανεβάζει μια φωτογραφία με τα παιδάκια σου. Φωτογραφίε με τα παιδάκια σα, να μην ανεβάζετε, είναι βλακεία. Ή ανεβάζει κάτι τέλο πάντων. Κάποιο κερδίζει λεφτά από αυτό. Είσαι ο υπάλληλο για να μην πω σκλάβο, ενό φεουδάρχη που στην ουσία από αυτό, παγκοσμίω ασκεί μια αντλή, μάλλον μια τεράστια ε, δύναμη και επίση αντλεί και τεράστιους οικονομικούς πόρους. Γιατί πουλάει διαφημίσεις δίπλα σε σένα που λέει κόσμε κόσμο. Και επίση έχει και την εξουσία, άκου να δει κάτι πράγματα που γίνονται στον καπιταλισμό. Σε αυτή την τεχνοφεουδαρχία, νομίζω είναι σωστό ορό αυτό. Έχει και την εξουσία, φίλα μου. Άμα κάτι δεν του γουστάρει που έγραψες, ή άμα αυτός που ενδεχομένω ε, έχει πρόσβαση σε αυτόν, δεν ξέρω αν ο Μπακογιάννης έχει πρόσβαση στο Facebook, αν ένα σύστημα εξουσίας που ενοχλεί έχει πρόσβαση στο Facebook, μάλλον έχει από ό,τι φαίνεται. Αν λοιπόν για κάποιον χύψει λόγο που κρίνει αυτός και που λογαριασμό δεν σου δίνει ποτέ και δεν θα σου δώσει και δεν είναι υποχρεωμένο να σου δώσει, άμα δεν του γουστάρει το κλείνει παιδί μου, τέλος, το κατεβάζει, χράκ, τέλο. Και εσύ μετά και διαμαρτύρεσαι. Ενώ το χρησιμοποιείς γιατί τη η ελευθερία του λόγου κλπ. Και και Ξέρεις που την έχει γραμμένη την ελευθερία του λόγου σου ο ιδιοκτήτης του facebook και ο ιδιοκτήτης του twitter. Να σα πω κάτι. Μάλλον πρέπει και εμεί να ψαχτούμε λίγο σε αυτή την ιστορία. Έχω δύο ειδήσού να σα διαβάζω εδώ από την Εφημερίδα των συντακτών, μπλοκο του Twitter σε ρεπουμπλικανή βουλευθήνα, για μηνύματα κατά των εμβολιών. Είναι η κυρία Marjorie Taylor Γκριν, η οποία παραβίασε του όρου τη κοινότητα και λέει τα εμβόλια είναι τζούφια και δεν κάνουν τίποτα. Και μην πιστεύετε στα εμβόλια και λοιπόν, ξέρετε τώρα, οι ψεκασμένοι πάμε σύνδε. Και το Twitter εκεί έκανε χράκ και τη το έκοψε. Καλό ή κακό το έκοψε. Για κοιτάμε τώρα που σ' ακούω λίγο, για σταμάτα, για βάλε. Έλα πιο κοντά. Καλό ή κακό το έκοψε αυτό. Αν θυμάστε, το Twitter έκοψε και το λογαριασμό του Τραμπ τότε που έλεγε να μην παραδώσουμε την εξουσία στον Biden, όταν έχασε τι εκλογέ. Επίση, πριν από μερικού μήνε, το Twitter επίση ανέστηλε άλλου ρεπουμπλικανού βουλευτή για ρατσιστικά σχόλια που είχε κάνει. Ε... Ε, και μάλιστα ήταν ε, και βουλευτή, ε, ο Τζιμ Banks είχε κάνει ομοφοβικά και ρατσιστικά σχόλια εναντίον τη Υφυπουργού Υγεία των Ηνωμένων Πολιτειών. Και του τον κόψανε τον λογαριασμό. Καλό ή κακό το κόψανε για ρατσιστικά σχόλια. Για κοιτάμε ξανά. Λοιπόν, εδώ σήκω είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση, παιδιά. Δεν την έχω τη λύση, ούτε την έχει κανεί έτοιμη στο τσεπάκι του, αλλά. Σε κάθε περίπτωση καλό είναι να μην ξεχνάς ότι αυτά τα μέσα είναι κάποιου φεουδάρχη, ναι περί αυτού πρόκειται, που αποφασίζει αν δηλαδή συμφωνείς που έκοψε τα ρατσιστικά σχόλια πάνω ότι του αναγνωρίζει το δικαίωμα να κόβει ό,τι δεν του αρέσει. Αν τυχαίνει αυτό που δεν του αρέσει να μην σου αρέσει και σένα είναι όλα καλά, αλλά αν, δεν, δεν πάω να δικαιολογήσω τίποτα ούτε για τον Κραουνάκη ούτε για τον ε, Ζαραλίκο. Αλλά πρέπει να έχει μια συγκεκριμένη, μια οργανωμένη, μια ίδια θέση και για το ένα και για το άλλο. Για το, με ποια κριτήρια? Με τα κριτήρια που γουστάρει αυτό, παιδί μου. Με τα κριτήρια που, επιβάλε, που του, το επιβάλλονται από κάποιε δεδομένε συγκεκριμένε συνθήκε. Αλλά σε κάθε περίπτωση είναι από τα κριτήρια που επιβάλλει αυτό στην πλατφόρμα του και στο μαγαζί του. Έχει πρόβλημα με αυτή την ιστορία. Και αν αύριο μεθαύριο αποφασίζει να κόψει ό,τι δεν του αρέσει δύσκολο θα μπορέσει να αντισταθείς και δύσκολο θα μπορέσει να βρεις μια άλλη πλατφόρμα για να κάνεις την επανάστασή σου από το πληκτρολόγιο. Μια που ανέφερα τον Βαρουφάκη πιο πριν, να σας πω ότι σε αυτή την, την τεχνοφεουδαρχία κάναμε μαζί μια παρουσίαση βιβλίου, το άλλο τώρα. Είναι ένα ενδιαφέρον βιβλίο, αν πέσει στα χέρια σας να το διαβάσετε. Ε, και μία από τη, ένα, ένα κομμάτι από την κριτική που του άσκησα και εγώ και από τις πολλές ερωτήσεις που έκανα ήταν ότι δείχνει ένα άλλο τώρα ρε παιδί μου όπως το ερωματίζεται που δεν έχει χυθεί παιδιά ούτε έχουν κατεβάσει κανέναν πρόεδρο από τις εξέδρες, ούτε έχει βγει κόσμο στους δρόμους, ούτε αιμαχήθηκε τίποτα τίποτα, έχει γίνει μια επανάσταση έτσι τεχνοαντάρτικο. Και λέω ρε παιδί μου άμα σε πάρει χαμπάρι ο Ζούκεμπερκ, ο Μάρκ και στα κόψει όλα θα βρούμε άλλα. Ναι και άμα κόψουν και τα άλλα αφού και τα άλλα θα είναι κάποιου... Ε, δεν, κάπου εκεί κομπλάρει το σύστημα. Δεν βρήκαμε λύση τελικά. Όχι ότι δεν υπάρχουν διαφορετικέ δυνατότητε αυτή τη στιγμή μέσω τη τεχνολογία, αλλά αυτή η επανάσταση των πληκτρολογίων ή μόνο, των τεχνοανταρτών μόνο δεν φαίνεται να φτάνει. Γι' αυτό σου λέω: Το ότι θα γράψει κάτι στο Facebook και στο Twitter, καλά θα κάνει και πολύ καλά θα κάνει. Αλλά όταν θα το κόψει αυτό που το χειρίζεται, πρέπει να βρει έναν άλλον τρόπο. Και μάλλον θα γυρίσει στου παραδοσιακού τρόπου που είναι ο δρόμο, λέω εγώ. Και το πεζοδρόμιο Λέω εγώ πάλι Και το να κατεβάσεις τον επόμενο πρόεδρο Κατάλαβες γιατί έχει αξία γιατί Για το τι σημαίνει Το να βρίσκουν αφορμή Από το θάνατο του πρόεδρου Για να την μπουν στο λαό που τότε Τόλμησε να τον κατεβάσει Γιατί μπορεί αύριο μεθαύριο να σε ξανά κάτω Αν δεν σου φτάνει το facebook και το twitter και το πληκτρολόγιο Άς θα σου λέω μεγάλο μπερδεμα Είναι και αρχή χρονιάς Και πού να τα βάλεις όλα μαζί Η ταινία για την οποία όλοι συζητάνε είναι το Don't Look Up. Ναι, ναι με τον Leonardo DiCaprio και με την Jennifer Lawrence και με τη Meryl Streep. Ε, αν δεν την έχετε δει, δείτε την έχει ενδιαφέρον. Ε, θα σας έλεγα ότι επειδή υπήρξε εγώ έπεσα θύμα αυτής της πολύ μεγάλης έτσι ε, καμπάνιας και πάλι μέσα από τα social media, η ταινία για την οποία μιλάνε όλοι. Λες δεν μπορεί να παιδί, κάτσε να τη δω. Είναι και οι γιορτέ Χριστούγεννα, είχαν περισσότερο χρόνο, έκατσα την είδα κι εγώ. Ε, άμα το έχει πολύ διαφημίσει ένα πράγμα, μετά σου φαίνεται λιγότερο από αυτό που. Έτσι, αυτή την αίσθηση έχω εγώ. Επίση, έχω την αίσθηση ότι αναφέρεται περισσότερο στην Αμερικανική κοινωνία. Σατηρίζει πάρα πολλά πράγματα που έζησαν οι Αμερικανοί, τον Τραμπ, το, αυτό. Μην σας πω τώρα την υπόθεση. Γενικά, δείτε το, έχει ενδιαφέρον. Ε, συζητά για το. Βάζει το θέμα. Τη ε, επικείμενη απειλή, είτε είναι η κλιματική κρίση, γι' αυτό φτιάχτηκε η ταινία Κατάβαση, μετά προέκυψε ο κορονοϊό, είτε του κορονοϊού, ε, και για το πόσο διαδίδονται τα fake news, για το πώ η εξουσία χρησιμοποιεί του επιστήμονε, μέχρι πού τη συμφέρει. Θα, θα σα θυμίσει πολλά πράγματα και από τη δική μα την πραγματικότητα εδώ, δεν νομίζω ότι θα σα κάνει σοφότερου. Δηλαδή, θα σα δείξει μια εικόνα, πιστή εικόνα του τι συμβαίνει. Ε, καλό είναι αυτό, δεν είναι κακό. Ασφαλώς, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι θα σας κάνει σοφότερους Για το πως θα λύσουμε τα πράγματα Για το τι να κάνουμε που έλεγε Και ο Βλαδίμηρος Σας χαιρετώ Καλή χρονιά σε όλους Θα τα πούμε αύριο ακριβώς την ίδια ώρα Γεια χαρά Sirenas, ay mama, qué pasó, mama. se ha formado la corredera, en el barrio La Cachimba se ha formado la corredera, allá fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, allí fueron los bomberos con sus campanas, sus sirenas, ay mamá, qué pasó, ay mamá.